οι οχτροί και του φιλέψαμε τη Δορκία χωρί ιδέα. Κλέψανε λέ. Να λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή, πέμπτη χρονιά, πάμε για την έκτη 2016, μία μέρα πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Μίνας έχει 9 κυριολεκτικά. Είναι ωραία FM, είναι το πραγματικά και αληθινό ραδιόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα εδώ, πρέπει να διορθώσω, θα σας τα πω στη συνέχεια. Εκπέμπουμε στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα Κανέλη το μικρόφωνο, μπήκαν στην πόλη οι οχτροί oh και είναι ακόμα Όχι ότι κάναμε και τίποτε σοβαρό για να απαλλαγούμε από του οχτρούς, αυτό έτσι για να συνενογιόμαστε μεταξύ μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Βάνα Ρεσβάνη, τα... Η μία του ήχου τα έχει σήμερα ο Αντώνης Μορτάκης Και τα η νεία της μουσικής Σήμερα μας έχει στείλει άκλα δηλαδή Και ευχαριστιόμαστε και γελάμε από Νωρί, Η αδερφούλα μου η Άνσι Κανέλη Θα πάμε χαλαρά γιατί δεν γίνεται αλλιώς Γιατί το καλοκαίρι Uh, μας άφησε με ένα Euro 2016 να τρέχει σε ρυθμούς Πορτογαλίας Μια Πορτογαλία που θυμίζει την ειδική μας εθνική αλλά στα χειρότερά της όχι στα καλύτερά της παρά τον τίτλο Τον πήρε, μετά μας προέκυψε το πραξικόπημα του Ερντογάν 8 εδώ, 32 στο δρόμο, χιλιάδες θύματα κλεισμένοι στις φυλακές και οι πρόσφυγες να πολλαπλασιάζονται Ήρθαν οι Ολυμπιακοί αγώνες στη Βραζιλία και τα έξι μετάλλια των Ελλήνων και πριν καλά καλά κάτσουν τα μετάλλια έκατσε αυτή η κλασική μιζέρια, γκρίνια, φόνος μόνο που δεν πήρνε πίσω το στόχο από την κορακάκι τους κρίκους από τον άλλον, δηλαδή το ελληνικό δαιμόνιο ήρθε και βάρεσε καρδιά και φτάσαμε ω, λίγο πριν από τη Θεσσαλονίκη στις άδειε και στα κανάλια στην εγκάθαρση διά της τουαλέτας μόνον έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω πως με, με τα είδατα τα μία τουαλέτας χαρακτηρίζεις και καθαρίζει μία τουαλέτα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχουμε και μία αντίδραση από την Ένωση Συντακτών συγκλονιστική. συγκλονιστική. Για να αφήσει ήσυχο τον Πρωθυπουργό να πει το δεύτερο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, που είναι το μη πρώτο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, που ήταν τη πρώτη φορά στα αριστερά, που ήρθε μετά η δεύτερη φορά αριστερά, μετά που ήρθε το δημοψήφισμα και ξανά οι δεύτερε εκλογέ, τώρα πάμε για τρίτη φορά αριστερά, όπου ο Νότο θα τραβάει κουπί και ο Βορρά βγάζει λεφτά. Όλα αυτά έτσι όπω συμβαίνουν, αποφάσισε να κάνει 24 ώρε την παραμονή, έτσι για να μην δει κινητοποιήσεις του λαού στον δρόμο και επειδή εγώ αυτό δεν το αντέχω είναι άντσι και έκανε το πνεύμα της εκπομπής με μένα να σας δηλώνω ότι το σλόγγαν φέτος θα είναι δεν θα γίνει κανένας από μας από σας που μας ακούτε και εδώ σας το προτείνω ως σλόγγαν της σεζόν που λέμε 2016-2017 θα είμαστε μόνο δεν θα γίνει κανένας άλλος για κανέναν αυτό είναι το πρώτο, το υπόβαθρο, το προαπαιτούμενο. Το δεύτερο, θα είμαστε το αντίδοτο στα δηλητήρια αλότριων συμφερόντων. Σα το προτείνω ως μοναδική γραμμή επιβίωσης. Αντίδοτο θα είμαστε, γιατί για να είμαστε αντίδοτο πρέπει να το φτιάξουμε το αντίδοτο. Φτιάξουμε το αντίδοτο μέσα μας, φτιάξουμε το αντίδοτο δίπλα μας, θα φτιάξουμε το αντίδοτο με κόσμο δίπλα μας, θα φτιάξουμε το αντίδοτο αντιθρώντας και όχι παραλίωντας. Αρχή εκπομπής, καλή και ευλογημένη, θα πάμε χαλαρά, θα πάρουμε μια ανάσα τα δύσκολα. Είναι μπροστά και... Δεν μας το ποτέ. Ούτε σας, ούτε μένα. Αλλιώς δεν θα βρισκόμαστε στη συχνότητα. Για όποιον θέλει. Προσοχή, έχουμε μια μικρή αλλαγή. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με SMS, real καινό το μήνυμά σας, μέχρι τώρα το στέλνετε, δεν έχει καμία σημασία να σα το πω για να μην μπερδευτείτε. Θα το στέλνετε στο 19650. 19650. 19650 real και νό το στο 19650 με υπολογιστή στούντιο παπακυριελεφέμ.gr και το τηλεφωνικό κέντρο εκεί στη θέση του κυριολεκτικά βράχος τη Ακρόπολης 211 αρχή εκπομής ωραία μονταρισμένη γιατί ούτε σε άλλους ξεκινάμε Ποσοχή, ξεκινάμε Ποσοχή, ξεκινάμε, Ποσοχή, ξεκινάμε. Είμαστε στον δρόμο ή την πάγω που βαλάμε Μιλάμε σοβαρά τι σου τους δεν θα φάμε; Παίζουμε για, για, για τη Πανελα, για το έτσι για τη ρέλα Για την παρθή μας Για την παρθή μας Να βρεις που πάλι συντροφή θα είμαστε στους αγώνες η ταξική προέλευση κράτη για αιώνες. Αυτή κι αν είναι έρωτα, αυτή κι αν είναι κάρμα. μου αργά. Πήρε φωτιά ή φάρμα. Λο σε Ακριβώς έτσι. Ο μήνα έχει 9, αλλά έχει μόνο σήμερα. Ο μήνα δεν έχει 9 εδώ και πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολλού. Σημασία έχει να μην ξεχάσουμε τον εαυτό μα. Σημασία έχει να δούμε ποιο ήρθε από τα αριστερά μου, λοχτά πονηρά, για να πάρει την πρωτιά, να ανέμε με του να νικήσει του κακού και του άλλου νίκησε μας του ίδιου. Άραγε να είμαι όλοι κακοί. Και μετά είναι να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα πρώτα απ' όλα Δεύτερον, θα μείνουμε σταθεροί στην αντίληψη αυτή τη εκπομπή με τρόπο που να μην κάνει κάποιον την ώρα που οδηγεί να θέλει να τρακάρει ή να στουκάρει καθώς βγήκε και εκείνη η έρευνα που λέει ότι πολλά από τα τροχιά εμπεριέχουν σπέρμα αυτοκτονίας και επειδή πρόσφατα η αυτοκτονία πάει να εξαρθεί πάλι σαν να είναι λύση από το αδιέξοδο Εγώ διατυπώσει στη θέση μου με τα βδελιγμία στην αποτάσσομαι, γιατί έχω δει ανθρώπους να παλεύουν, τις αρώτησεις τους, τη φτώχεια τους, τα βασανά του, τις δυσκολίες τους και γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο μετάλλια στην ελληνική αποστολή από το Δημήτρη Ζησίδη και από το Θανάση Κωνσταντινίδη που κατέρριψε τρεις φορές το παγκόσμιο ρεκόρ στην Ολυμπιάδα που γίνεται στο Ρίο στην κατηγορια f F-32, Αρνιέμαι να πω τη λέξη παραολυμπιάδα, εγώ προσωπικά Το παίρνω πάνω μου Θα προτιμούσα να λέγεται Ολυμπιάδα ειδικι... ειδικών κατηγοριών Τι είπα να πει παρά Ολυμπιάδα Στα ελληνικά βάζουμε παρά Ολυμπιάδα το ένα, παρά εκείνο το άλλο Παρά πολιτικά, παρά σατιρικά, παρά το ένα, παρά το άλλο Για να υποβαθμίσουμε την ουσία Αυτό δεν είναι Ολυμπιάδα Αυτό είναι σούπερ Ολυμπιάδα οι άνθρωποι που πάνε εκεί είναι σούπερα άνθρωποι. Είναι υπέρα άνθρωποι. Πάνε εκεί με δυσκολίες κινητικές ε, ή άλλε που ο καθένας από εμά στον εφιάλτη του τις βλέπει ως πραγματικότητα. Αυτό λέω δεν πρέπει να γίνουμε άλλο για κανέναν. Ναι. Και να μην έχουμε κανένα φόβο να αλλάξουμε και τις λέξεις. Ναι ωραία. Κάποιος το κατοχύρωσε ως να λέγεται παραολυμπιάδα. Ε και Δηλαδή, αν κάποιο αύριο το πρωί κατοχυρώσει κάτι που είναι απολύτως αρνητικό, εμεί θα το λέμε. Εδώ καθιερώθηκαν τα Σκόπια Μακεδονία. Ε, εκεί σα πιανει ώρες ώρε-ώρε κανένα πράγμα και λέτε να το αλλάξουμε. Γιατί παρά Ολυμπιαδά, Γιατί είναι παρά Ολυμπιαδά, Είναι παρένθεση στην Ολυμπιαδά, Αυτή είναι η Ολυμπιαδά για του υπερήρωε. Για αυτούς του ανθρώπου που πολλέ φορέ, χωρί να μπορούν να περπατήσουν, χωρί να μπορούν να δούνε, χωρί να μπορούν να ακούσουν, χωρί να μπορούν να κινηθούν όπω κινιόμαστε εσεί κι εγώ. Και βαριόμαστε να πάρουμε τον κόλλο μα από τον καναπέ, σηκώνονται και πάνε και αγωνίζονται. Και επομένω δικαιούνται, κατά την άποψή μου, πολύ μεγαλύτερη τιμή από το να του κολλά ένα παρά από δίπλα. Προσωπική άποψη δεν με νοιάζει στο κάτω-κάτω τη γραφή. Προσωπική είναι σε μουσική και στίχου και του ίδιου του, του Μαραβέγια το κόμμα Σουσού. Είχα σκεφτεί πολλέ εκδοχέ εγώ για τα κόμματα, τα υπάρχοντα και δει για το κυβερνών και για την κυβέρνηση στη Ριζανέλ. Αλλά κόμμα Σουσού. Οφείλω να ομολογήσω, ο Κωστής τα κατάφερε να λέει Όσα θέλετε να πείτε, όσα θέλετε να πω, όσα θέλετε να μην πείτε Όσα θέλω να μην πω και συγκρατούμε Γιατί δεν υπάρχει πια ραντιδιοπτικό συμβούλιο Υπάρχει όμως ο Νίκος Παπα. Και αν υπάρχει ο Νίκος Παπάς, υπάρχει και Βατικανό Και αν υπάρχει Βατικανό, εγώ δεν ξέρω που μπορεί να βρέθω Γιατί ως γνωστόν το Βατικανό είχε ανοίξει κάποτε και ένα λούκι τότε όταν μπήσε το πραγματικό Βατικάνο εννοώ, έτσι το πραγματικό Βατικάνο που τώρα είναι πολύ φιλάνθρωπο και πολύ αγαθό είχε ανοίξει κάτι λούκια με τους ναζί που ήταν πολύ περίεργα πάρα πολύ περίεργα πάρα πολύ περίεργα και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να ασχολούμαι με τα όπους ντεϊ προτιμώ τα όπους όμινες λοιπόν φύγε με μαραία αβέγια και κόμμα σου σου Πείτε μου τα αριστερά, μου λόγω, πονήρα για να πάρει την πρωτιά. Να είσαι με του δυνατού, σαν παπά, πα, να νικήσει του κακού. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μέρα, στη σειρά και η βάρκα παταρεδεξιά. Να μην ξεχάσουμε τον εαυτό μα να αλλάξουμε, παιδιά.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 έχει πλάκα αυτή η ζωή. Τι τι τι, τι γιατί. Σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ. Χαχαχά. Χα, Αχ, καλό το φιζάμε και οι δυο. Να μην ξεχάσουμε τον εαυτό μα να αλλάξουμε, παιδιά. Πριν να αλλάξουμε τον κόσμο, Αυτόν που δεν αλλάζει έτσι απλά. Αχ, μου, Το κόμμα σου σου κομματιάζει τα φτερά.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 Λοιπόν αρχίσαν τα μηνυματάκια σας Λιάνα να σου αρχή κούκλα μου Αυτό το κούκλα μου την οσπομετρεί Θαυμαστικά με έστειλε. Θα βάλεις σε παρακαλώ το οδό σελήνων Το αφιερώνω σε όλους μας Αν δεν θα σου βάλω αυτό Θα, δει, θα, σου, βάλω. θα σου βάλω ένα που λέγεται Isaac Tear Ως εσένα είναι προς Θεού έτσι Isaac είναι η παραλλαγή του δυστυχίες σου ελά. Ε, γιατί πίστεψέ με σήμερα είναι εξαιρετική η playlist και δεν σκοπεύω να την πειράξω και ευχαριστώ πάρα πολύ για κάποιον που ήδη ε, θέλει να βάλει ένα χεράκι στο να καταργήσουμε τη λέξη παρά παρά Ολυμπιάδα, παρά Ολυμπιονίκες παρά το ένα, παρά το άλλο έχω την εντύπωση ότι είναι παράλογο εκεί το παρά θα το κρατήσω είναι παράλογο να το συζητάμε έτσι και λέω λοιπόν πριν σα πάω σε μουσική να σας πάω στην πρώτη κλήρωση σας άφησα πριν το καλοκαίρι, με τα μυστήρια τη γάτα των Ιμαλαίων. Την ξέρει η γάτα των Ιμαλαίων, θυμάστε, τραβήξανε. Εγώ φοβόμουν για τη γάτα μου, για την υγεία τη γάτα μου. Ήρθε και μπήκε και μια γάτα μέσα στο κατακαλόκερο, μέσα στη μηχανή του αυτοκίνητου. τσάκησε το χέρι μου, πρίστηκε προσπαθώντα να βγάλω το γατούλι μέσα από το αυτοκίνητο. Γιατί μπήκε εκεί στη μηχανή και μαζεύτηκε όλη η γειτονιά να βγάλουμε ένα γατί. Πολλή γάτα πολύ γάτα, σε μια εποχή που παλιά λέγαμε είναι γάτα ο κοντός με την Γραβάτα Αλλά τώρα ο κοντός με το μαντιλάκι δηλώνει Δεν είμαι Μαρία Ντουανέτα, είναι η δήλωση της μέρας Πάει κατρούγγαλος, κρατήστε την δηλαδή Είναι η δήλωση της μέρας Δεν είναι Μαρία Ντουανέτα ο κατρούγγαλος Λοιπόν, να το συμμεριστούμε να πούμε Τον κατηγορήσαν τα μήντια με τα Δεν είναι Μαρία Ντουανέτα ο κατρούγγαλος Δεν ξέρω, τι... Αξιού, Λοδωδίκο. 13ο, 14ο, θα διαλέξω ποιο είναι. Μπορεί να είναι και μάλλον, πιθανότατα, είναι ο ίδιο ο οποίο έχει κάνει τη μεγάλη δήλωση: Δεν κόβονται οι συντάξει. Ε, λοιπόν, από την ώρα που έχει κάνει αυτή τη δήλωση και έγινε πιστευτή, όχι εμπειρικά, θεωρητικά έγινε πιστευτή, και συντάξεις λοιπον ότι την πέρασε, την επικοινώνησε, που λέμε. Την επικοινώνησε, αυτό λέμε πια στη διαφήμιση, στα μίνδια, την επικοινώνησε. Ε, δεχτείτε και τη δήλωση ότι δεν είναι η Μαρία Ντουανέτ. Που σημαίνει ότι το λέει για να μην του πάρουν το κεφάλι. Αυτό είναι πλέον ή βέβαια. Ε, μπορεί να είναι όμως... Άφη μου άλλου τελίου, μεταπομένα είναι το η καταστροφή. Λουδοβίκο. Μπορεί. Το ύφο. Παραπέμισε λουδοβίκο για να λέμε την αλήθεια, ο μοναδικό που έχει ποζάρει αντίστοιχα είναι ο ήμιστο Κατσιφάρας εδώ και πάρα πάρα πάρα, πάρα, πάρα πολλέ δεκαετίε, έμεινε πολιτικά ενώ έτσι, εμ, που ε, ήταν τουρισμού. Δεν είναι. Ο τουρισμό πάντα παίζει ένα ρόλο στην Ελλάδα γενικότερο. Έτσι, α πούμε, για παράδειγμα, είχαμε πάρα πάρα πολλού τουρίστε και μετανάστε τουρίστε δεν το συζητώ. Είχαμε μια αύξηση και στο μεταναστευτικό με τουρισμό δεν το συζητήσουμε, δεν είναι μετανάστες, είναι τουρίστες Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η αύξηση στο μυαλό κάποιων και να αντιμετωπιστεί. Δεν έχουμε αύξηση εσόδων, κάτι άλλο παρά. Αυτά είναι τα, το ελληνικό παράδοξο. Πώ είναι ο κύβο του ρούμπρικ που κάποιοι τον. Ε, λύνουν πάρα πολύ εύκολα, κάποιο θα βρεθεί να τον λύσει. Και τον ελληνικό, ο Αλέξη, αποκλείεται να είναι και αποκλείεται αυτό να συμβεί στη Θεσσαλονίκη για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Λοιπόν, αφού σας άφησα με μία γάτα, λέω να αρχίσουμε με μία γάτα. Οι εκδόσει ψυχογιός έχουν προσφέρει στην εκπομπή πέντε βιβλία για του πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.20 και 8 200 Για να πάρουν το βιβλίο στην κατηγορία Λογοτεχνία, πιστέψτε με ειλικρινά, του θεωρώ το από τι ωραιότερε ιδέε που έχω διαβάσει. Μια γάτα στα τείχη. Από τη γάτα των Ιμαλαίων, λοιπόν, σα περνάω μετά από το καλοκαίρι, στο μια γάτα στα τείχη. Λοιπόν, μια γάτα τρυπώνει σε ένα σπίτι Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, στο οποίο έχουν εισβάλει δύο Ισραηλινοί στρατιώτε. Το σπίτι φαίνεται άδειο μέχρι τη στιγμή που η γάτα συνειδητοποιεί ότι εκεί μέσα κρύβεται ένα μικρό αγόρι. Μήπω πρέπει να το βοηθήσει, Τι μπορεί να κάνει όμω. Στο κάτω-κάτω είναι μια απλή γάτα. Ή μήπω δεν είναι. Όταν οι στρατιώτες ανακαλύπτουν το αγόρι και τα πράγματα περιπλέκονται η γάτα αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της ή στα πόδια της διαλέγεται τι μπορεί να κάνει μια απλή γάτα μια συγκινητική ιστορία που προσεγγίζει με τρυφερότητα και ευαισθησία τον πόλεμο και το μίσος που χωρίζει τους δύο λαούς στη Μέση Ανατολή Τη Τέμπορα Έλλης μια γάτα στα τύχη για τους πρώτους πέντε τυχερού, διά της ταχύτητος δηλαδή 211-200-8200 στα άλλα, καθί μια και μιλάμε για το μίσο στη Μέση Ανατολή, α μιλήσουμε και για την περιοχή, Να πάντα μα σώζει σε μουσική Πασχάλη Σόνιου, Τόνιου ο Σουρή. Ποιο είδε κράτο λιγοστό, όλη τη γη μοναδικό, 100 να ξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να έχει κλητήρε διαφρουρά και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουν. Λαϊκή μελοποίηση. Σα το έχω παίξει και σε άλλε εκδοχέ. Ποιος είδε κραντός λίγος το, σ' τη γη μοναδικό. Σ' όλη τη γη μοναδικό. Έκατο να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει. Έκατο να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει να τρέφει όλους τους σαργούς να χτίει τα προτύπους τα μυστικός κρυμματά και δούξεις πως αμνήματα να τρέφει όλους τους σργους να χτίει τα προτύπους τα μυστικός κρυμματά και δούξεις πως αμνή Και να φανερά, Και να σε φανερά. Και ενώ αυτοί σε κλέβουν, να Και να αυτοί σε κλέβουν, Να, να όλους του Να χύει επτά πρώτη Δίχω χρήματα και δόξι τόσα μνήματα. Να τρέφει όλου του αργού. Να χίετα, πρώτοι υπουργού. Τα μοίρα, δίχω χρήματα και δόξι τόσα μνήματα. Πε τα σούρια, χεισορρόσαμε. Τα παλιά, συχτήρ και στα καινούρια Γι' αυτό το κράτος που τιμά. Τα ξέσχρωτα, τα γαϊδούλια Συχτήρ στα χρόνια, τα παλιά Συχτήρ τα και στα καινούρια Α, Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Σαν κλέψανε, ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Κι πεδαμένοι μισθοτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρήματα που τους δίνεται Μην τσαλακώνεστε, το τεγκόν προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το οκ, οι Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί ανάπτυξη λοιπόν, λοιπόν. με επι... λοιπόν εδώ. Οι είναι ο ε, Κάντε υπομονή γιατί έχουν συμβεί τόσα πολλά που άμα τα κρατήσει ο καθένας στο κεφάλι του από τότε που σταματήσαμε την εκπομπή τελος Ιουνίου μέχρι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον ούτε να εκφραστούμε για όλα ούτε να εκφέρουμε γνώμη ούτε δεν ξέρω πάντως επειδή είμαστε στην εποχή της μπιγκ και συζητάμε για την ποιότητα αν θα έχουμε τέσσερα κανάλια ιδιωτικά και τρία κρατικά Τη χάνει μέσα στο στούντιο να έχω εδώ πέρα μπροστά μου δύο οθόνε που παίζουν στο βουβό. Εντάξει, όπω συμβαίνει παντού σε όλου του ειδησιογραφικού και μη χώρου. Μήπω και γίνει κάτι και μα το δείξει τηλεόραση. Οι περισσότεροι έχουμε μπροστά μα και ένα iPad. Μήπω κάτι συμβεί. Και λέτε και αν δεν το μάθετε την ώρα που οδηγείτε στην οδό και και γίνεται το σώση ή κάπου, ξέρω εγώ, στην Εγγρατεία στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει και κάτι που θα μπορείτε εσεί να παρέμβετε. Το να βλέπω στα τη ΕΡΤ υπότιτλο. Και αυτό να θεωρείται και ποιοτικό. Ο απόλυτος εμφύλιος. Θυμίζω ότι είμαστε στην Ελλάδα του 2016. Οι λέξεις έχουν ειδική βαρύτητα ανά τη χώρα και την κουλτούρα που είναι. Σωστά. Και εκφέρονται. Η λέξη εμφύλιος, ενδεχομένως, δεν ξέρω, στην Μπούρμα μπορεί να μη σημαίνει το ίδιο πράγμα που σημαίνει στην Ελλάδα. Λέω τώρα έτσι. Να λέει ο απόλυτο εμφύλιος. Έρτ σήμα, ο απόλυτο εμφύλιος πάνω σε κόκκινο σε κόκκινη κορδέλα από κάτω και μέσα σε παρένθεση Manchester United Manchester City. Παθαίνεις κρίση ρε παιδάκι μου, δηλαδή πως να αποτιμήσεις την πιγκάδια δηλαδή τώρα πως να σας το πω γιατί εγώ στην Πηγάδια έχω έναν υπολογισμό 246 θα πάνε στους φτωχοί και επειδή επιμένω ότι δεν μπορεί να λέμε Παραολυμπιάδα, τη Σούπερ Ολυμπιάδα, γιατί αυτοί είναι υπεράνθρωποι κατά την κρίση μου που πάνε εκεί, θα μείνω μόνο μου. Τι πιστεύετε τώρα, ότι μπορεί να στείλω χαρτί, να το στείλω στο, στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, να κάνει μια μεγάλη εκστρατεία, εκτό από να αναγνωριστεί η γενοκτονία των, των ποντίων παγκοσμίω, μήπω και ασχοληθεί το δικαίωμα, ο κόσμο με το δικαίωμα, να μην λέμε Παραολυμπιάδα για αυτού του ανθρώπου, του οποίου. Του βλέπουμε και του θαυμάζουμε και από του οποίου παίρνουμε κουράγιο, στεκόμαστε στα πόδια μα. Ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί οποιοδήποτε από εμά να βρεθεί σε αυτή τη θέση και πρέπει να έχει το κουράγιο να αγωνίζεται. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, μπιγκ σας σα κάνω μια αποτίμηση. Τα 246 εκατομμύρια που θα πάρουν οι φτωχοί σε αυτόν τον τόπο από τι άδειε, αν τα πάρουν και που τα πάρουν, δεν θα μπω στι λεπτομέρειε τώρα, κουράζομαι. Κουράζομαι, έχει πολλά κεφάλαια αυτό. Είμαστε ακόμα στην πρώτη σελίδα. Έχει γραφτεί απ' έξω. Είναι by, by Greek by Vatican by Papas είναι η μεταφορά του τόνου που, γίνει το τόνο που απάνε, γίνεται τόνο Παπάς γίνεται Πάπας θα έχει πολλά κεφάλαια τώρα μέχρι να ανοίξει η βιβλιοθήκη του Βατικανού θα έχουμε να δούμε πολλά ε, 246 είναι για 10 χρόνια κάνει περίπου 24 το χρόνο σωστά 24 είναι κάτι ψηλά 24 το χρόνο είναι περίπου 2 εκατομμύρια το μήνα 2 εκατομμύρια το μήνα είναι λιγότερα από τη μισθοδοσία των υπαρκτών καναλιών η λιγότερα, ίσω και να πλησιάζουν τη μισθοδοσία των συμβούλων του Πρωθυπουργού. 65 τον αριθμό, ζωή να έχουν. Έτσι λέει τουλάχιστον, δεν το διέψευσε κανένα. Για να έχουμε και μια τάξη μεγέθου, έτσι, για να δούμε τι θα περισωθεί και πώ θα περισωθεί. Γιατί αυτό που δεν αντέχεται είναι ο εμπεγμό. Είναι ο εμπεγμό. Να φωνάζει ο κουμπούρη ότι από τα 700 τόσα τη επικουρική του έχουν μείνει 125 με νόμιμη κλοπή. Και να έρχεται ο άλλος και να σου λέει Δεν είμα δεν έκοψα τις επικουρικές Ή έκοψα τις επικουρικές πολύ λίγο Ή ένα δέκατα εκατό για να σωθούνε Και να είναι το τελευταίο κόψιμο Από τα Άπειρα κοψήματα που έχουν γίνει του τύπου Το φεγε μία, το φεγε δύο, το φεγε τρει. Φάτο και μία από τα αριστερά για να στανιάρει. Αυτά τα πράγματα είναι εμπεγμό. Είναι επί τη ουσία εμπεγμό. Και επειδή έχουν αρχίσει τα. Ε, πώς λένε, τα σχόλιά σα και είναι πάρα πολλά και θα αναφερθώ σε αυτά. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω όταν μιλάτε για την Παραολυμπιάδα να σκέφτεστε αυτού του ανθρώπου υπό το πρίσμα μια ερώτηση που, για παράδειγμα, <coughs> την χάνει μπα, δεν έτυχε, επελέγει, δεν έτυχε, να καταθέσει μία ερώτηση ο Λαμπρούλης, ο βουλευτής του κουκουέ και αντιπρόεδρος της Βουλής από τον νομό τη Λάρισα στο σημερινό κράτος το 2016, που λέει τα εξή, «Πάνω 70.000 βαριά ανάπηροι έμειναν χωρίς επίδομα». Αφού από τις 212.000 που έπαιρναν κάποιο επίδομα το Μάρτιο του 12, σήμερα είναι κάτω από 150 .000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών οι βαριά ανάπηροι στη χώρα μας είναι πάνω από μισό εκατομμύριο. Ενώ οι ανάπηροι με ένα μέσο ποσοστό αναπηρίας δεν έχουν καμία στήριξη. Χιλιάδες ανάπηροι και χρόνια πάσχοτες αναγκάζουν να πραγματοποιούν πλημελώς ή να διακόπτουν τις θεραπείες τους γιατί δεν μπορούν. <κυρίζει> <κυρίζει> <συγνώμη> Να πληρώσουν τι αυξημένε συμμετοχέ ή και τι εξολοκλήρου πληρωμές που απαιτούνται. Τα περιεξαιρέσουν από τι περικοπές σε μισθού και συντάξει που επικαλείται η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Αφού με το νέο νόμο για το ασφαλιστικό μειώθηκαν οι αναπηρικέ και οι επικουρικέ συντάξει, μειώνεται δραστικά το ΕΚΑΣ στην προοπτική τη κατάργησή του και υλοποιείται η κατεύθυνση του ΟΑΣΑ και τη Παγκόσμια Τράπεζα για τι μνημονιακέ Πώς στον κόρακα όταν κόβονται τα επιδόματα στους ανάπηρους μπορείς να κάθεσαι και να μου θαυμάζεις ανερυθρίαστα αυτούς που καταφέρανε να πάρουν ένα μετάλλιο στην κατηγορία F32. <κυρίζει> Πόσο ψεύτικο είναι αυτό. Γι' αυτό βάζουν τη λέξη παρά. Γιατί αυτό είναι στα αλήθεια παραπολιτική. Είναι στα αλήθεια παράνοια. Είναι στα αλήθεια παράλογο. Και βάζουμε ένα παρά για να μπορούμε να περνάμε από το παραδρόμι για να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε τα βρώμικα να μην φαίνονται στο δρόμο καθαρά, στο παραδρόμι, στο παραδρόμι για να μην πληρώνεις πολιτικά διόδια, από εκεί φεύγει. Τι που θα καταλήξουμε, τα ξέρω, είμαι σίγουρη Έχει ο Θεός, Ελευθερία Βανιτάκη, στίχη Παναγιώτη Μακρύ Μουσική Νίκου πλατήραχου. και δείτε μέσα σε μουσική και σε στίχους τι φτάσαμε να λέμε, έχει ο Θεός καιρό σταθεί. Να σταματήσει τούτη η βροχή Έτσι και μας ακούσουν στην Καλαμάτα ή στη Σπάρτη Στα Τρίκαλα ή στη Μηχανιώνα Ήθελα να ξέρω ποιος φαντάστηκε Ότι πρέπει να απεργήσουν οι δημοσιογράφοι το Σάββατο Για να μην δείξουν τον κόσμο Που μπορεί να πάει από τη Μηχανιώνα ή από τα Τρίκαλα Στη Θεσσαλονίκη να πει φέρε μου ένα πρόγραμμα γαμό το κερατό σου Όταν κοιτά τον ουρανό Συνεφιασμένο Τσιγάρο πα να ανάψει πριν αρθεί βροχή. Θυμήσουμε σαν τραγικά. Δεν ξέρω αν όλοι μας να αλλά θα με Βλέπω την εικόνα από το ζάπιο Απίστευτο πράγμα δηλαδή Ο δικός μας έχει βάλει και ποσέτ, μαντιλάκι Χωρίς γραβάτα Είναι αριστούργημα Δηλαδή είναι 50% κατρούγκαλος Είναι 50% κατρούγκαλος Δηλαδή το στυλ 50% Discount κατρούγκαλος Πέφτει 50% ο κατρούγκαλος Και το φοράμε μόνο το μαντιλάκι και σε η γραμμή, έτσι ευθυγραμμισμένο, είναι τη Αλλά χωρί γραβάτα είναι και γελίο αυτό το μαντιλάκι εκεί, έτσι. Οι άλλοι Όλη φοράνε γραβάτα, είναι όλοι σε αποχρώσει του μπλε. Αλλά το λογότυπο, παιδιά, τη αυτή του, του, δι, του διόρου στο ζάπιο, γιατί για ένα διόρο μιλάμε, τα μεγάλα είναι στην ομόνια 7 η ώρα το πάμε, έτσι. Ε, εκεί θα πάμε τώρα, δεν με. Πάμε να ακούσουμε τίποτα σοβαρό, να φωνάξουμε τίποτα σοβαρό, να πετήσουμε, Το συζητάμε. Αλλά βάλανε λογότυπο EU-MED. Άμα το ακούσατε, EUROMED α πούμε. Τι που θα πάει ο νου Euromedicine, Euromedical, Euromedica Όπου αλλού θέλετε Med Mediterranean αποκλείεται Μα αποκλείεται Αυτό είναι σαν να το ξέρουν μόνο οι του. Βγάλουν ένα λογότυπο Καταναλώσανε χρόνο, χρήμα Πληρώσανε κάποιον να τους φτιάξει EU Med Μη EU -Medicine. medicine Δηλαδή διεθνώς Αποκλείεται κάποιος το Med Γιατί το Medicine είναι διεθνής όρος στη Δύση Το Med Mediterranean δεν είναι διεθνής όρος κατανοητός στη Γιούτα ας πούμε των Ηνωμένων Πολιτιών Αμφιβάλλω αν είναι και που ξέρω εγώ στη Δανία Α η Δανία, χωράκλα, μεγάλο πράμα. Είναι η πρώτη χώρα δημοσιογράφος Σα το λέω, να το ξέρετε, και είναι η πρώτη που μπαίνει πληρώνοντα, όχι για να πάρει επίδομα, στην οτροπία Κατρούγκαλου. Ω δημοσιογράφοι λέει, μείνουν και οι δημοσιογράφοι. Τεχνικοί, καθαρίστριε, παραγωγή παραγωγοί, φλωρμάνατζερ. Ένα απίθανο αριθμό ανθρώπων δουλεύει για να βγει το συλλογικό προϊόν, τηλεόραση. Δεν μιλάω για το περιεχόμενο, καλό κουτσό, τραβού, ανάποδο, δεν με απασχολεί. Εκεί το παφιλείται ο καθένα με το του. Είναι άμεση δημοκρατία. Τσουκ, πατάς, τσουκ πατά, σβήνει, τσουκ και αλλάζει. Τσουκ, πατά, κοιτά. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα σκεφτήκανε, λέει, ο Κατρούγκολο είπε, θα φτιάξει μικροεπιχειρήσει. Ο καθένα θα φτιάχνει επιδοτούμενα, προσέξτε, με επιταγή επι, εργασία. Προσέξτε τη, τη βρωμιά. Το, το επίδομα ενεργεία Είναι επιταγή εργασία. Για να την παίρνει ο εργοδότη, προφανώ, να τη δίνει μετά. Για να φαίνεται ότι δουλεύει. Φτιάξουν μικρέ επιχειρησούλε, λέει, ε, στο διαδίκτυο. Και ποιος θα να διαφημιστεί αυτέ αυτές τις... Ε, από την πίτα των 200 εκατομμυρίων που θα πηγαίνει στην τηλεόραση που όλοι είναι βέβαιοι ότι θα την πάρει. Ποιος, ένας θα την πάρει, δύο θα την πάρουν, ποιος θα την πάρει, 246. Τι, ποιο... Α, αφήστε το αυτό, αφήστε το στην πάντα. Α, πάω στα μηνύματά σας, γιατί τα μηνύματά σα έχουν ουσία έχουν ουσία γιατί έχουν αρχίσει και πιάνουν τα πράγματα. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη που δεν φαίνεται από που είναι, από την κομμουνιστική. Πάπαπα, πα, πα, από εκεί και μετά είναι και ενώ έχει κοπεί το μήνυμα που λέει ότι αρχίσαμε από τι γάτε και υπάρχουν και λαγή Μα η λαγή, όπω λέει και έχει πολύ μεγάλο δίκιο, είναι εσύ η φοιτή στον καπιταλισμό. Βγαίνει ένα λαγό μπροστά, σκόνη τα τιμήματα και μετά μην την κάνατε, γυριστεί συνήθω από τα δεξιά, μπορεί και από τα αριστερά πόρτα. Καμία σημασία δεν έχει τώρα. Που θα είναι η πόρτα, που είναι ο καμπινέ, που είναι τέτοια δεν υπάρχει καμία σημασία σε αυτά. <laughs> ο Δηλαδή μην τρελαθούμε Άμα πεθαίνει δεν ρωτάς από ποια πόρτα θα βγει, έτσι Το πρόβλημα είναι σε ποια πρώτα μπαίνεις Που να μην πρέπει να υποχρεωθείς να βγει, έτσι κατάλαβες Γιατί δεν Υπάρχει και μία αντίληψη η οποία πάει τώρα τελευταία Καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται ο βέλιο, Αλλά δεν μπορεί να αναπαραχθεί Και το λέω αυτό δεν μπορεί να αναπαραχθεί ω νοοτροπία Γιατί λέω η Δανία είναι μεγάλη χώρα είναι μεγάλη χώρα δημοσιογράφος, ειρωνικά το λέω και σαρκάζω. Ακούστε με, αυτέ οι ειδήσει δεν θα δούνε φω τη δημοσιότητα, ούτε θα συζητηθούν όπω πρέπει. Η Δανία λοιπόν αποφάσισε, ακούστε με, ω χώρα να πληρώσει λεφτά σε κάποιο από τα δημοσιογραφικά site που δημοσίευσαν τα Panama Papers. Και με βάση αυτά θα κυνηγήσει φορφιάδε στη χώρα τη. Ακούστε τώρα τι έχουμε. Έχουμε την παράκαμψη του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ διότι όταν κάποιος πάρει το υλικό αυτό και το βγάλει μοιράζει πια την αποκλειστικότητα ξέρετε σε όποιον θέλει να συμμετάσχει οικονομικά και ξαφνικά στη φάμπρικα Πώ μπαίνει ένα μέσο για να πάρει και διαφημίσει, αύριο το πρωί είχε αποκλειστικό γιατί ανακάλυψε, ξέρω εγώ, ότι ήταν Έλληνε τα Panama Papers. Χρησιμοποιώ το δικό μου όνομα, μην ακούσω καμιά βλακία πουθενά ω παράδειγμα. Ε, έτσι, επίτηδε, ε, τώρα θα μπαίνει το κράτο. Και θα μπαίνει το κράτο και θα πληρώνει αυτόν που έβγαλε τα Panama Papers και τα δημοσιεύει, να τον πληρώνει ω δημοσιογράφος για να είναι αποκλειστικότητα να κυνηγεί στην εφορία. Πώ σα φαίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα, πόσο, πόσο ευρωπαϊκό, τι αρχή σα φαίνεται, Είναι αρχή κάθαρσης ή αρχή άμυνα του κεφαλαίου, Διότι όταν αγοράζει την πληροφορία, ελέγχει και τι θα βγάλει από την πληροφορία προ τα έξω. Όταν τιμολογεί την πληροφορία, την ιεραρχείς και αυτόματα με βάζει τα λεφτά. Οπότε θα έχει ακριβή είδηση, πρώτη κατηγορία τάφο, όπω λέμε στο νεκροταφείο, πρώτη ζώνη. Θα έχει δεύτερη. Κατηγορία, τρίτη κατηγορία, κάτι σαν το τιτανικό, α πούμε. Κατάλαβετε έτσι. Σαν το Τιτανικό. Πάμε στο Τιτανικό τη πληροφόρηση. Διότι η πληροφόρηση ελέγχεται από την Google, από τη Σούγκλα, από τη Moogle, από του διαβιβαστέ και του διαμετακομιστέ, πως του λένε, προσέξτε τα διακομιστέ, από την παραδημοσιογραφία, η οποία προκύπτει ω παραδημοσιογραφία από την ψευδέστηση τη έκκληση τη ατομική γνώμη στα κοινωνικά δίκτυα. Ο ιστός τη αράχνης μπορεί να πλέκεται από οποιαδήποτε αράχνη, όποτε θέλει, όπω θέλει και που θέλει. Και έτσι έχει μεγάλη πλάκα η Φίλη μου η Ελευθερία, με τα μηνύματά σα που έχει πάρει τίτλου από εκπομπέ και λέει Your πρώτη φορά αριστερά, sounds familiar. Πολύ ωραίο. Σαν να πέρασε μια μέρα, σε νιώθω μέσα μου. Στην αριστερά μα βρε παιδιά, κατά την υγεία με παιδιά, σε ριζανέλ, υβριδοποιημένη αριστερά. Ex X-Factor, όπω λέμε, εξάρτηση σαν αυτή που έπαθε η κυβέρνηση με 17 ώρες διαπραγμάτευση. Dasing with the Zurnά, ένα χορό που ξεκίνησε κάποια στιγμή του Σεπνε... Σεπτέμβρη. Ο καναλάρχη τη τύχη. Τίτλος με λογοπαίγνιο πολυσημείας. ATM αντί για το history. Πολύ ωραία. Ακούτε ψήφισαν. Μια χαρά. Ποιος άλλος θέλει να γίνει μνημονιούχος. Κάνε το όπως ο Πάκης. Αυτό είναι αριστούργημα. Προσυπογράφο δηλαδή μπορείς, μπορείς να φτάσεις μέχρι το θόκο του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ψεμάτων αλχημίες κατά τις γλυκές αλχημίες. So you think you can κερδοσκοπή το τζογάρι είναι στη εθνική πολιτική και μια σειρά από άλλα πράγματα ο φίλος μου no. mm -hmm. ο Γιάννη, επιτέλους να ακούσουμε και κανένα γεγονός ψαχμένο θα το προσπαθήσω Γιάννη με νύχια και με δόντια να φτάνει μέχρι <χaces> την Αγγλία και, και εσάς γιατί εκεί αυτό που είναι καινούριο και δεν να απασχολεί εδώ είναι ότι η Αγγλία δεν φτάνει που έχει ψηφίσει Brexit Στείνει και τείχος, Το κέρατό μου το τράγιο με το τείχος, Αναρωτιέμαι δηλαδή, τι πρότυπο αυτοί που γκρεμίσανε το τείχος του Βερολίνου το αντιγράφουν. Έχει τείχος το Μεξικό με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχει τείχος το Ισραήλ με την Παλαιστίνη. Τώρα θα έχει και τείχος στο Καλέ, στην περιοχή που είναι απέναντι από το Καλέ η Αγγλία, για να μην περνάνε. Και οι Ισραηλινοί λέει, θα φτιάξουν υπόγειο τείχος γκρεμίζοντα τα τούνελ, για να μην περνάνε από τη λωρίδα τη ε, μετά, ξέρω εγώ, πω, τι να καθίσω να συζητήσω εγώ τώρα με όλα αυτά Ο Παντελής, μίλησες προηγουμένως για υπεραθλητές που αγωνίζονται χωρίς η ζωή να τους ε, έχει φερθεί δίκαια Πότε ήταν δίκαιη η ζωή Δίκαιη η άδικη είναι η στάση μας απέναντι στη ζωή Η ζωή από μόντι δεν είναι δίκαιη, είναι απλώς ενδιαφέρουσα Με άσπρα, μαύρα, κόκκινα, τρύπες, θανάτους, χαρές, γεννήσεις Η ζωή είναι ζωή, ζωή και είναι αυτό που είναι. Δεν έχει δίκιο και άδικο στη ζωή. Η κοινωνία, ο τρόπο που ζούμε, ο τρόπο που τοποθετούμε απέναντι τα στα πράγματα μπορεί να έχει σπέρμα δικαιοσύνη μέσα. Παράδειγμα της δύναμη, λες είναι το πνεύμα του Ολυμπισμού η Ολυμπιονίκη Μαριά Κεβέρκφορτ, η οποία πάσχει από μια σπάνια εκφυλιστική νόσο, θα αγωνιστεί στο σωρίο και μετά έχει προγραμματίσει την ευθανασία τη. Ακούστε με, όποιο θέλει να κάνει ευθανασία στον εαυτό του, δηλαδή αυτοκτονία, γιατί μη μου χρησιμοποιείτε άλλω λέξει για άλλα πράγματα, η ημία στην κάνει μόνο του το Τον αντιδιαφημίζει ως καλό προϊόν και καλή επιλογή εξόδου από μια ζωή ταλαιπωρημένη του στερεί το δικαίωμα να αποφασίζει για τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι υπόλοιποι έχουν αποφασίσει να παλέψουν κατά την άποψή μου για να τελειώνουμε με αυτό το παραμυθάκι της διαφήμισης της αυτοκτονίας ως διέξοδο. Ο κύριο Κωνσταντίνο Κατσαρό, μέσα στην δούρλα του Σαββάτου, την ώρα που ο Ιβάν, ο τρομερό ο Σαββίδη, με τον μαρινάκι του Δευνοστεφανομένου, τον τριφυλάτο του τον Αλαφούζο και τον βαρδινογιάννη των πετρελαιοπηγών, ε, αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, εκεί το χαβάτου, πείτε μα για τι απολύσει των 902, την πώληση ιδιώτη και τι μειώσει μισθών που έκανε το κουκουέ. Λοιπόν, το κουκουέ πήγε να το καπιταλιστικό παιχνίδι και βγήκε από το καπιταλιστικό παιχνίδι. Ε, εντάξει, τελεία Παύλα. Αποζημίωσε, έκλεισε και δεν εμπορεύτηκε ποτέ τα μέσα που είχε διότι δεν ήθελα να παίξει σε αυτό το παιχνίδι Δεν μπορούσε δεν ήθελε είναι πολιτική επιλογή κρατημένοι με αξιοπρέπεια και οι εργαζόμενοι που ήταν εκεί δεν πήγανε για να βγάλουν φράγκα για να το τελειώνουμε μία και καλή και αυτό το παραμυδάκι. Διότι ο αντικομουνισμό έχει πολλέ μορφέ, κυρίω ο πιο επικίνδυνο, είναι ο αριστερό τη ευπρέπεια που συνήθω εκφράζει την άκρα δεξιά, γιατί φτάσαμε σε μία χώρα που στη άκρα δεξιά φτιάχνει οργάνωση και παίζει στο YouTube του μοναχόλικου των εθνικιστών που δείχνουν πω κάψανε το σπίτι με του πρόσφυγε του 136 τα για να καταλάβετε σε ποιο βαθμό εξαχρίωση έχουμε φτάσει, η ακροδεξιά τρομοκρατία στη χώρα αποκτά πρόσβαση στο YouTube και δεν έχουν σηκωθεί και, πέτρες. και οι πέτρε. για τα κανάλια μπορεί να απολαμβάνουν το Μιχαλονιάκο σε μικρότερα περιφερειακά κανάλια που δεν απειλούνται με κλείσιμο να δίνει μία ώρα συνέντευξη αντί να είναι στον κοριδαλό και στο φετίο καθισμένο στο σκαμνί κατηγορούμενος για την εγκληματική ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Επειδή συμβαίνουν αυτά εγώ θα σας παίξω τον εροχήτη και κρατάω ένα μήνυμα για μετά γιατί πρέπει πριν παίξω τον εροχήτη τον οποίον σας καλώ να τον ακούσετε να περάσω σε ένα μικρό διευθμιστικό διάλειμμα. Θα περάσω στο διαφημιστικό διαλύμα και αμέσως μετά θα ακούσετε ένα τραγούδι για το οποίο θα αναγκαστώ να σας το ξαναθυμίσω λέγεται ο νεροχίτης και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, το ακούτε εδώ εγώ κουβάθηκα. Το τραγούδι είναι η μουσική του Στέλιου Βαβακάρη και η στίχη του Πάνου Ηλιόπουλου. Θα ακούσετε τον νεροχίτη και θα καταλάβετε άλλο λοιπόν να κάνεις hit και άλλο να είσαι χίτη. Άλλο να είσαι ενέρωνας και άλλο νεροχήτης. Φύγε διαφημίσεις και μετά πάμε στον νεροχήτη γιατί μάλλον εκεί έχουμε πέσει. Σελίος <Κλέψανε> πάνω Πάνος ο νεροχήτης. Εξαιρετικώς αφιερωμένο σε όλους όσοι μου στέλνουν μηνύματα. Να ησερότε νερόλ και να μην το χωμάθει. Μπορεί να έχει και σούξε ξέ, μα κάνει κάποια λάθη. Μπορεί να έχει και σούξε μα κάνει κάποια λάθη. Άλλο λοιπόν να Αλλο να σε κοίτησε, αλλο να είσαι νερονας και αλλο νεροχίτης. Αλλο να πεζεί σαθριούς στο ρόλο του αγιάνι και αλλο να. Όποσο μα τρογιάνει, κι άλλο να είσαι μα τώρα. Όποσο μα άλλο λοιπόν να κάνει και, και άλλο να σε έχει Άλλο να είσαι. Κριτιάνη. Αλλον να λέει το Γιάννη, Και άλλο το σερμένοι. Αλλον να λέει το Γιάννη, Και άλλο το σερμανεί. Αλλο λοιπόν να κάνει Και άλλο να σέχει, άλλο να είσαι. μου ότι δεν σας αφιά φωνούς, εγώ ξεράθηκα, δεν υπάρχει δεν υπάρχει, άλλο να λες το Γιάννη Σερ και άλλο το Σεργιάννη ρε παιδιά, στα αλήθεια δηλαδή έχει και μια ουσία από κάπου μπορείς να κρατηθείς λιγάκι, μπορείς να κρατηθείς Γράφει ο φίλο μου Νιόνιο ο, ο Μπακάλι. Στέλνω τα χαιρετίσματα και α μην μου έχει στείλει μήνυμα στο φίλο μου το γεροναφτίλο. Και θα του εφιερώσω και το επόμενο τραγούδι. Ο Διονύση λοιπόν γράφει κι άλλο ένα καλοκαίρι, έφτασε στο τέλο του και προσπαθεί το συνάφι μου Μπακάλιντε δηλαδή να δούμε τον κόπο μα και δεν τον βλέπουμε. Ισχύει και για όλου όσοι ξεκίναγαν από τα χαράματα και έμπαιναν το βράδυ στο σπίτι του. Την επόμενη φορά κουκουέ γιατί τον όρο αριστερά τον γάμισαν και ψώφισε. Καλησπέρα Λιάρα και καλή αρχή. Τώρα δεν ξέρω, αν και το τηλεοπτικό, μπορεί κάποιο να άκουσε την κακιά λέξη, εντάξει, γαμέτης υπάρχει και στον αστικό κώδικα, δεν με πειράζει εγώ μπορώ να λέω πράγματα γιατί δεν υπάρχουν κακές λέξεις υπάρχει κακός τρόπος να λες τις λέξεις έτσι, μπορείς να λες ας πούμε μία λέξη πολύ απλή καλή μέρα, και να την πεις σαν να είναι αησιχτήρια και το λιγότερο επομένως είναι θέμα τρόπου ο ελληνικός τρόπος σκέψη είναι θέμα τρόπου είναι τρόπος ο τρόπος είναι και δρόμος ο δρόμο είναι και μουσικό δρόμο. Αυτά είναι άλλα πράγματα, μουσικά. Αλλά είναι θέμα τρόπου με τον οποίο εκφέρονται οι λέξει. Θα σα πάω σε ένα ωραίο βιβλίο, το οποίο θα μπορούσε να είναι και παρηγοριά, αλλά δεν είναι. Και μάλιστα γραμμένο από τον Σαλμάνου Ρουσδί. Οι εκδόσεις ψυχογειών μα έχουν δώσει πέντε βιβλία. Και είναι εμπνευσμένο από του παραδοσιακού μύθου τη Ανατολή. Είναι. Αριστούργημα για τι αρχαίγονε συγκρούσει που εξακολουθούν να υφίστανται στον κόσμο μα. Σαλμάν Βουδί, θυμίζω, σαντανική στοιχεία, μπει κάποιο να διαβάσει για του Σαλμάν Βουδί, και το ότι τολμάει να βγάλει ένα βιβλίο ακόμα ο Κακομύρης με το κεφάλι του προκυριγμένο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, στο κοντινό μέλλον, στον απόϊχο μια φορτή καταιγίδα που πλήττει τη Νέα Υόρκη, ανατέλει η εποχή των παραδοξοτήτων. Ένα προσβιωμένο κυπουρό ανυψώνεται ξαφνικά από το έδαφο και μένει να αιωρείται. Ένα κομίστα ξυπνάει στο δωμάτιό του και βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν Ινδό ηρωά που ίδιο δημιούργησε με το πενάκι του. Ένα εγκαταλελειμμένο από τη μητέρα του μωρό διαθέτει την ικανότητα να εντοπίζει τη διαφθορά και να σημαδεύει του ενόχους με θερματικά έλκη. Μια σε αγυνευτική χρυσοθήρα θα επιστρατευτεί για να πολεμήσει δυνάμει ισχυρότερε από κάθε φαντασία. Όλοι κατάγονται από τα ιδιόρυθμα πλάσματα που τα λέμε τζίνια. Δύο χρόνια. 8 μήνες και 28 νύχτε. Σαλμάν Ρουσδί, εκδότη ψυχογειό, έχω πέντε βιβλία για του πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.200.8.200. Και εδώ θα παίξω για αυτού που έχουν πάει να εισπράξουν περικεκωμένε συντάξει. Οι οποίε δεν πρέπει να ελογίζονται ω περικεκωμένε, γιατί πρέπει να τι κόψει από την κύρια να βάλει την επικουρική χώρια, για να αισθάνεσαι άκοπο. Είναι του τύπου κόβομαι να πούμε, αλλά. Γουστάρω το μαχαίρι διότι με το δεξί χέρι το πιασέ το αριστερό, Άρα δεν μου κόπηκαν τα χέρια Απλώς το ένα χέρι κόψε τ' άλλο και πάει λέγοντας. Ένας παρά την ηλικία του Πολύ πιο σημερινός ακούγεται ερμηνεύοντας ένα παλιό τραγούδι πάρα πολύ ωραίο Που μόλις το 1916 το ερμηνεύει με στίχους του 1939 του Χρήστου Γεννακόπουλου και μουσική Τάκη Μωράκη και Μιχάλη Σουγγιούλ Αδύνατον να κοιμηθώ Παλιό τραγούδι, ωραίο τραγούδι Σε μια εξαιρετική, σημερινή Από τα ταλαιπωρημένους ανθρώπους Και ιδεολογικά εκδοχή Υπότιτλοι AUTHORWAVE Χαλάσματα. Κι εγώ σαν το βρυκό λακά Πλανέμαι στα χαλάσματα με στα χαλάσματα Με ζώνουν τα Φαντάσματα Το σφάλμα μου συγχώρεσε. Κοιτάζομαι και απορώ. Τόσο καημό που χώρεσε. Τόσο καημό που χώρεσε. Το σφάλμα μου συγχώρεσε. Oh no. <coughs> Ανώνυμος είναι αυτός που μου έχει στείλει ένα μήνυμα με το κινητό που λέει ότι εμείς πολιτική που λέμε πολλά καλά λόγια εμείς βγάλαμε τη χρυσή αυγή Τι λες μωρέ και τι ψηφίσατε τρίτο κόμμα και τι διατηρείτε τρίτο κόμμα Τράκα μου κάνεις Ψάχνετε να βρείτε άλλους να μεταφέρετε την ευθύνη σας που να σας κοπεί το χέρι δηλαδή να το πω και ομά στα ίσα κι ας μην βγάλετε και αυτούς που σήμερα νομίζετε ότι φταίνε για αυτό το πράγμα. Αλλά όχι για που του βγάλανε οι πολιτικοί, μην τρελαθούμε κιόλα τώρα. Κάθε φορά που φτώχια οι Έλληνες γίνονται φασίστες που το βρήκατε αυτό γραμμένο. Γίνανε φασίστες το 1939 οι Έλληνες που είχαν το φασίστα πάνω από το κεφάλι τους. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Λοιπόν, ο φίλο μου Βαγγέλη λέει τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Καλή ραδιφωνική χρονιά, σε ευχαριστώ. Τη ίδια παπαριέση λέει και ο Κυριάκο για τι καθαρίστε όταν απολύθηκαν. Συμφωνώ. Να ανοίξουν ειδικέ επιχειρήσει καθαριότητα. Συμφωνώ. Τα ίδια λέει και ο Κατρούγκαλο. Συμφωνώ. Πόσο άσχετοι είναι και τραγικά ίδια. ίδιοι. Συμφωνώ. Όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν, λέει ο λαό. Δεν το λέει όταν τρώει λουκάνικα. Χειρινά, να το ξέρετε έτσι. Δεν του απασχολεί η μούρη. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ γιατί λέει στον καιρό το μεγάλο τα δέναν με λουκάνικα. Βαγελάκι μου από τα χανιά δίκιο έχει ω ένα βαθμό όσον αφορά την πραγματικότητα. Κατά τα άλλα, απολύτω έτσι. Δημήτρη μου, αν βοήθησα να μάθει ελληνικά όπω μου λε από τη Μελβούρνη, η καλύτερη μου, μακάρι να μπορούσα να σα πείσω να ξεκινήσετε. Λέω να το ξεκινήσω ε, και μάλιστα να το ξεκινήσω διαδικτυακά, δεν υπάρχει περίπτωση. Να αλλάξουμε το παραολυμπιάδα και να την κάνουμε υπεραολυμπιάδα. Νομίζω ότι θα βρω στήριξη και από το εξωτερ και από εδώ και από παντού. Αν είμαστε στην πραγματικότητα αυτή που λέμε ότι είμαστε όσοι Μάριε, θα διαφωνήσω γιατί νομίζω θα με προκαλέσει με ένα ευρεολόγιο που έχει στο μήνυμά σου. Και θα διαφωνήσω με δύο όρου. Τα Ισλαμοποιθήκια, γιατί πιστεύω ότι οι Πύθηκοι δεν έχουν θρησκεία. Αυτά δε στα οποία αναφέρεσαι δεν είναι Ισλαμοποιθήκια, είναι χριστιανοπιθήκια. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και δεύτερον, λε δεν θα έπρεπε να είναι στον Γκουαντάναμο. Εσύ βρίσκει στον Γκουαντάναμο τώρα καλή λύση για να μην πεθάνω ότι έχει γυρίσει από τη μακρόνισο το κόμμα. Και επειδή υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο επίπεδο του εμφυλίου, όχι Manchester United, Manchester City, που έχουν σπάσει πέτρα στη μακρόνισο και αφήσαν τα κοκαλάκια τους εκεί. Τέτοιου είδους προκλήσεις για 11 εκατομμύρια Έλληνες που βρέθηκαν και για την ψήφο των 11 εκατομμυρίων Ελλήνων κάτω και θα δεις ποιο στέει γι' αυτό που στέει η Μαριέ μου, γι' αυτό και δεν το διαβάζω. Ο Γιάννης επιμένει «Δεν νομίζω οι Γάλλοι να αφήσουν τους Άγγλους για το τείχος που είπα εγώ. Οι Γάλλοι θέλουν να αφαιρέσουν τα βρετανικά σύνορα από το Καλέ. Από κάποιο βέλγο συνάδελφό μου που πηγαίνει Βέλγιο-Αγγλία ακούω ότι γίνονται θεματάκια στο Καλέ με επιθέσεις τους οδηγούς από πρόσφυγες να περάσουν στην Αγγλία». Βεβαίω, και λε και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να διαβάσω, μου είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι είναι γραμμένα με λατινικού χαρακτήρε σε μια επιστολή η οποία είναι αρκετά μακροσκελή, με κουράζει αφόρητα και σε παρακαλώ πάρα πολύ Γιάννη μου. Ε, ξέρω ότι είναι δύσκολο, γύρω τον υπολογιστή σου, γράφει με ελληνικά, διότι όταν είναι και μεγάλο πρέπει να φάω τη πω, πολύ ραδιοφωνικό χρόνο για να καταλάβω τι λέει. Και επειδή η Ευρώπη έχει φύγει προ από οποιαδήποτε ιδέα διότι δεν είναι Ευρώπη των λαών, Ευρώπη των συμφερόντων είναι. Και επειδή το Μάστριχ τώρα το βλέπετε και α λέγαμε εμείς, α λέγαμε εμείς και επειδή θα τα ξαναπούουμε με το πάμε στην Ομόνια σε 7 η ώρα διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι η διακοπή κάθε λογική λογικής ως προς την εργασία όχι από το 92-93 και τώρα μιλάμε για mini jobs για το νόμο El Cumri κάπως έτσι τον λένε El Cumri στη Γαλλία που επιτρέψει τον εργοδότη να σε βάζει να δουλεύεις 12-14 ώρες Υπάρχουν εργασίες τύπου ξεκτός από mini jobs, μιζενικές, δηλαδή κάτσες σε σπίτι σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο και περιμένεις να σε φωνάξει ο εργοδότης να πάει να όπως του γουστάρει, όπως του γουστάρει. Και αυτό θεωρείται σήμερα εργασία. Δηλαδή, έχουν συμβεί από το Μάστριχτο στα σήμερα κλιμακοτά αυτά που σήμερα μα έχουν οδηγήσει σε αυτό που συζητάμε ω συμφορά. Και συμβαίνουν και σε χώρε, το ξαναλέω, που δεν είχαν μνημόνιο. Για να μην παγιδευτείτε στη μνημονιακή αντίληψη και να σα φαίνεται μεσία, αυτό που είπε Με αναγκάσανε, στεναχωρήκε, πάλεψε πάρα πολύ, έβγαλα έρπιτα. Ψήφισα το μνημόνιο που δεν είναι μνημόνιο. Διότι το χιδεότερο των πρωτοσελίδων το είχε χθε η Αυγή. Οι Έλληνε πληρώνουν και περιμένουν. Δηλαδή άλλο τρόπο για να πεις κάποιον μαλάκα δεν έχεις εδώ που τα λέμε Πληρώνουν και περιμένουν Για να πω τα πράγματα λίγο με τον όνομά του. Φεύγω, γεια σου, γεια σου Δεν έχω άλλο τρόπο Σοφία Παπάζογλου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μουσική Γαβαλά Πάνου Στίχη φώτης, Ζησούλης Άντε λοιπόν Φεύγω, γεια σου, γεια σου Μα σαν με χάσει, θα κλαύσει με πόνο, πικρό. Αφού μπαστάει η καρδιά σου, να φύγω μακριά σου. Φεύγω, γεια σου, γεια σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, να φύγω, μακριά σου. Φεύγω, γεια σου, γεια σου. Θα πρέπει να ξέρει. Πόσα κι εμένα κι αν ψάξει, παντού δεν θα βρει. Μα αφού βαστά καρδιά σου να φύγω, μακριά σου φεύγω. Γιάν σου, γεια σου. Αφού το θέλει καρδιά σου, να φύγω, μακριά σου φεύγω, γεια σου, για σου. Λέω, μα δεν πειράζει να είσαι μονάχα καλά Μα αφού η καρδιά σου να φύγω μακριά σου Φεύγω για σου, γεια σου Αφού το θέλει η καρδιά σου να φύγω μακριά σου Φεύγω για σου, για σου Σου. Για σου, για σου. Για σου, για σου. Δεν σα αποχαιρετώ ακόμα. Σα έχω και ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο. Με το οποίο πολύ τριφερά, εξαιρετικά φιερωμένο από μένα σε όλου θα είναι. Πρέπει να πω του νικητέ. Λοιπόν, είναι ο 52-61 που κερδίζει το βιβλίο του Σαλμάρου. Ο 39-56, ο 26-69, ο 14-17 και ο 7. 111, 11 Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο τη πρώτη αυτή για την σεζόν 16-17 εκπομπή. Μαγάρι να πάνε όλα καλά, να είμαστε γεροί, εμεί να δουλεύουμε εδώ, εσεί να μα ακούτε. Από τον Αντώνη Μορτάκη που ήταν στον ήχο, από τη Βάνα Ρεσβάν στο τηλεφωνικό κέντρο, από την έξοχη δουλειά. Τη Διούλεψε και πολύ για να ξεκινήσουμε ευχάριστα της να Σας αδερφέ μου τη Να σα ευχηθώ. Καλό από καλό καιρό. Το ξέρετε χρόνια mm. ότι επιμένω σε αυτό. Και να σας θυμίσω ότι θα ξεκινήσω έναν αγώνα να πάψει να λέγεται Παραολυμπιάδα και να λέγεται Υπέρολυμπιάδα. Και επειδή το μαγεμένο μυαλό είναι αυτό που σώνει και επειδή είχε γραφτεί το 1940 από το Δημήτρη Γκόγκο σε στίχους και μουσική, ακούστε το σε μια εξαιρετική ερμηνεία από τη Σωτηρία Λεωνάρδου και μια εξαιρετική ενορχήστρωση διασκευή της τέσσερι παναζώτου και του Κώστα Φέρι που αύριο παρουσιάζουν στο Ηρώδιο ε, το ρεμπέτικο μυστήριο για το σπίτι του ηθοποιού για όποιον θέλει να πάει και να ενισχύσει τους ηθοποιούς Σωτηρία Λεωνάρδου σαμαγεμένο μαγεμένο το μυαλό μου με την ευχή να μένει το μυαλό σας μαγεμένο, όχι γυτεμένο από ψέματα Σα <ΣΣΣΣ Λεσίλυνα> μαγεμένο <ΣΣΣ Λεσίλυνα> το μυαλό μου φτερουγίζει η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι μου. και Καλή επιτυχία στα πρωτάκια και στα παιδάκια. Ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Τα ταβέρνα στη γωνιά για σένα πίνω Για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χίνω.